Μόλις τελείωσε ο πρώτος ημιτελικός του Survivor, ε, κανονικά ο δεύτερος θα γίνει αύριο το βράδυ και ο τελικός την Τετάρτη. Το βάλανε Δευτέρα μεσημέρι, είδαμε τους δύο διάσημους μνημονιακούς μαχητές να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο αγωνισμά τους παρλαπίπε και όλα τα υπόλοιπα. Κάμποτε υπήρχε μια ταινία στο Χόλιγουτ που λεγόταν Μίση με το Ζόρι. Εδώ τώρα παρακολουθήσαμε εκτός από τον ημιτελικό του Survivor. Και το διαφορέ με το Ζωριντέ και καλά ότι είναι διαφορετική ότι ο ένας θα κάνει καλύτερα από τον άλλον, ενώ υπηρετούν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έχουν ψηφίσει και το βασικό, τη στρατηγική πλατφόρμα πάνω στην οποία κινούνται. Το τρίτο και καλύτερο μνημόνιο. Παρ' όλα αυτά έπρεπε για μια μισή περίπου ώρα να μας αποδείξουν ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον στη διαχείριση του μνημονίου. Τελείωσε όλο αυτό. Τώρα αρχίζει η κανονική ελληνοφρέν epi strepsa me la calle no puedo elegir vivir dinero Είναι η Φόφη, η οποία Φόφη έχει ανέβει και στο βήμα τώρα τη Βουλή. Δεν νομίζω να χρειαστεί να την ακούσουμε. Τα είπε τόσο ωραία το Σαββατοκύριακο. Πήξαμε από Φόφη, πήξαμε από Πασόκ. Και ποιον δεν είδαμε όλου αυτού που μα είχαν λείψει. Ακόμη και τη Βάσο Παπανδρέου. Την είδαμε εκεί με τούφα Άννα Παναγιώτα Οπότε για να υπάρχει και η Βάσο, είδαμε και το Σιμίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου και όλου του άλλου. Πάμε πάρα, πάρα πολύ καλά, αφού υπάρχουν όλοι αυτοί και ξανάρχονται. Στο προσκήνιο για να σώσουν αυτή τη χώρα με προτάσει και με την επανένωση όλων αυτών που γυρίσανε και επέστρεψαν. Νομίζω δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Όλα πάνε άριστα, από το καλό στο καλύτερο. Ακόμη και το μνημόνιο που έχουμε, αυτό που είναι σε ισχύ, όπω λέει ο Πάνο Κουρλέτη, είναι το μνημόνιο light. Τι πάνω να πει δεν είναι δική μα πολιτική. Αυτά που περάσατε εσεί δεν μπορούσα να τα περάσει ούτε με σφαίρε στην Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ. Αυτά που είναι, επειδή, αυτά που εμείς, περάσετε... είναι πιο light. Dudo, że jest algo especial. Este cachorrito jest i su forma Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, Sigue, sigue, sigue, Επειδή, Αυτά που περάσαμε εμεί είναι περάσετε... πολύ πιο light. Μόνο με 4% λιπαρά και 92 θερμίδε στα 100 γραμμάρια. Μολιά Άρα λοιπόν, ο αν συγκρίνουμε υπουργείων. με καθαρά ποσοτικά κριτήρια, ναι. Η, η πολιτική η οποία εφαρμόζεται επί των ημερών τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Προφανώς, προφανώς, προφανώς δεν ξεφεύγει από το να είναι μια πολιτική λιτότητα. Αλλά σε, σχέση, αλλά σε σχέση μιλάμε με ποσοτικά κριτήρια. Ναι. Αν το συγκρίνει με αυτά που υπέστη ο ελληνικός λαός, ναι. πραγματικά Όμως είναι πολύ χρονιά. πιο ήπια. Μπράβο. Τα καλύτερα όπω τα λέει ο Πάνος Κουρλέτης είναι με λιτότητα, αλλά είναι λίγο πιο ήπια και κυρίως είναι light το μνημόνιο που ζούμε βεβαίω και εκεί είναι πίσω η Σιριζέ, γιατί μετά τα light ήρθαν τα 0, τα 0 και μετά τα 0 έχουν έρθει οι στέβιες και όλα τα υπόλοιπα από έχει προχωρήσει όλο αυτό με το light ανανέωση χρειάζεται και εκεί παρόλα αυτά όμως είναι χρήσιμο να ξέρουμε το μνημόνιο που είναι πάνω από τα κεφάλια μας είναι light σε σχέση με τα προηγούμενα τα οποία δεν έχουν φύγει από τα κεφάλια μας παραμένουν και αυτά όσο βαριά και αν ήταν πάμε τώρα να βρούμε τι πραγματικά ρωτάει ο κόσμος και ποια είναι η πραγματική αριστερά πολλοί ρωτούν ποιοι είμαστε είμαστε πάντα ήμασταν το κίνημα της πρόοδου Μπράβο. είμαστε η μόνη πραγματική αριστερά που γνώρισε τόπο. Βλάτα του φρύτα και Είμαστε η μόνη πραγματική αριστερά που βγαίνει σε αυτό το τόψων. Όπω έλεγε και ο συμμετή που βγαίνει σε αυτό ο τόπο. Ο γιο Παπανδρέου λοιπόν, από το συνέδριο εκεί των πασόκων και των λοιπών συγγενών που αντάμωσαν. Αντάμα ήταν συνήθω το στάδιο Νίσχε φιλήσει φιλία, γίνονται κάτι ανταμώματα. Συλλόγων, οι υπηρώτε, οι σαρακατσανέοι, α, λοιπόν, α, αντίστοιχο είναι ο Μαζεύτηκαν εκεί, αντάμωσαν για να ξαναδιοικήσουν τη χώρα, να βάλουν την σφραγίδα του για άλλη μια φορά. Εκεί λοιπόν μάθαμε ότι αυτή, όπω είπε ο Γιώργο Παπανδρέου, είναι η πραγματική αριστερά. Όχι, εμεί έχουμε μάθει άλλοι να είναι η πραγματική αριστερά. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Λέγε, Μα ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία. Κάνουμε εκτός από τι θέσει μα. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκάθει. Σου πλάνο Ναι, λεφτά υπάρχουν. Ναι, λεφτά υπάρχουν. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Ο Γιώργο μιλώντα στου συνέδρου εκεί, έπαιξε και με την κλασική φράση που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει όλοι μα. Το λεφτά υπάρχουν. Μιλούσε βεβαίω για, για το πλανητικό στερεόμα, τα όσα συμβαίνουν στην παγκοσμιοποίηση και όπω θα ακούσετε τώρα, είχε και όραμα γιατί μπορεί να εξανθρωπιστεί η παγκοσμιοποίηση. Το είπε ο Γιώργο Παπανδρέου, είναι το όραμα των σοσιαλιστών, των κεντρών και των αριστερών όλων αυτών. Μα ρωτούν ποια είναι η τοποθέτησή σα στι διεθνεί εξελίξει. Είμαστε σοσιαλιστές. Πού στο πεζοδύτια; Δεν λένε πως το, πάρε, πώς το Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ πως το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο δεν ήταν Είμαστε σοσιαλιστές. Στρατευόμαστε με όλο μας το ίνα στη μάχη για εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίηση. <Το> για σίγα, σίγα, σίγα, σίγα, Γιατί, γιατί οι παγκόσμιες προκλήσεις είναι τεράστιες. Σκεφτείτε τον τεράστιο πλούτο που κυκλοφορεί παγκοσμίω Ναι, λεφτά υπάρχουν κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι πάνε και οραματίζονται και παλεύουν για τον εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίηση. Είναι αλήθεια, υπάρχει μια σχέση μεταξύ παγκοσμιοποίηση και ανθρώπων. Είναι αυτή η σχέση. Ότι η παγκοσμιοποίηση τρώει ανθρώπους Το κάνει με πολύ μεγάλη χαρά Εκατομμύρια μπορεί να φάει ζωές Να αλέσει ό,τι χρειάζεται Ακόμη και επιχειρήσεις Ακόμη και όνειρα, ακόμη και οράματα Είναι το σύνθεση αυτό που συμβαίνει, όλο αυτό λοιπόν όπως έχει εξελιχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου ως σοσιαλιστής και ως αριστερός γιατί είναι και τα δύο ταυτόχρονα και αυτό επειδή τον ρωτάει ο κόσμος και δίνει αυτή την απάντηση ο Γιώργος Παπανδρέου ως σοσιαλιστής και ως αριστερός θα δώσει μάχη για να εξανθρωπίσει την παγκοσμιοποίηση και τον χειροκρότησαν από κάτω όσοι ήταν και έτσι πέρασαν και αυτοί καλά και περιμένουμε όλοι να δούμε λοιπόν τον εξανθρωπισμό παγκοσμιοποίηση. Έχει ο Πολάκης χαράσει στρατηγική γιατί ανάλογα την πολιτική εποχή ανάλογα την εποχή και τους πολιτικούς που βάζουν σφραγίδα έτσι λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα και όλα τα υπόλοιπα Ο Πολάκης μετά όσα γράφει στο facebook ή αναρτά ε, χαράζει την, ε, τη ρότα όλων μας Έχει γράψει κάτι για Σοβιετία λογικό ήταν όλο αυτό να ενεργοποιήσει Ε, αντανακλαστικά και να θυμηθούμε ότι δεν είναι ο πρώτος που έχει θέσει τέτοια θέματα έχουν ξανατεθεί τέτοια θέματα και μάλιστα από ανθρώπου που δεν πήγαινε ο μας πρώτος ήταν ο άνθιμος να δώσει το φωτισμό στους υπευθύνους στους Σαρμοδίου του κράτους μας και της Σοβιετική. <χει> και της Ευρωπαϊκή Ενώσεω που θα σημαίνουν επαναφορά της ειρήνης και της ηρεμίας στις κοινωνίες όλων των κρατών Μια άλλη είναι η Μπέτι, η Ελισάβετ Σκούφα, αυτή η ωραία βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπογράψει μαζί με τους άλλους 24, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, μιλάει στη Βουλή με αυτό το πολύ αριστερό πάθος, μια ρήτορ μοναδική με πολιτική σκέψη συγκροτημένη, όχι πολιτική σκέψη αρπακόλα, θα ακούσουμε τώρα ένα σχετικό παράδειγμα. Συνάδελφοι του αγαπητότατου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα πρέπει νομίζω να αναφέρετε πιο συχνά στο λόγο σας ότι η βάση της όποια κριτικής και της όποιας ιδεολογίας σας είναι η Σοβιετία. Αυτά τα έλεγε λοιπόν στη Βουλή. Η βουλευτή, Μπράβο εκεί στο λαό που την έβγαλε, η κυρία Σκούφα, Μπέτη, Ελισάβετ όπω υπογράφει, εντομε Ελληνοφρένη, από κάθε μέρα, διότι 208 20 το τηλέφωνο επικοινωνία, μια ψηλοδροσερή εβδομάδα. ξεκινάει Κάτι για έρευτη πει εδώ να πεύκο που έχουμε ακίνητο μα κοιτάει, αποσβολωμένο μάλλον με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του και ότι έχει ακούσει μέχρι στιγμή, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Ρελ καινού, no, το μήνυμα σα κι όλο αυτό το 1960 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στο παπάκια GR, η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει το όνείχο και επειδή περί Σοβιετίας ο λόγος, μετά και τα όσα ανήρτησε ο Πολάκης, καλό είναι να θυμηθούμε ποιος άλλος επίσης έχει μιλήσει με τον πιο καθαρό τρόπο για όλα αυτά τα θέματα. Επιστρέφουμε γρήγορα Σοβιετική Ένωση, γρήγορα, γρήγορα Σοβιέτ, γρήγορα Σοβιέτ. Η Ιωσήφ Στάλιν έφυγε γνωρίς. <Τι> Τη φτάλι να έφυγε νωρί. Καθίστε, καθίστε. Είναι ο ύμνο τη Σοβιετική Ένωση. Δεν χρειάζεται να σηκώνετε όρθιοι. Οπότε το ακούτε. Το βάζουμε αρέα και πού, τη γνήσια εκτέλεση. Καθίστε κάτω, Δεν θα τον ακούσουμε όλο. Έχουμε και δουλειά στο να κάνουμε. Χάσαμε και χρόνο από του δύο μονομάχου. Τον πρώτο ημιτελικό του survivor μεταδόθηκε εκτάκτω μεσημέρι και όχι βράδυ. Θα πάμε στι πρώτε διαφημίσεις και συνεχίζουμε ακάθεκτη σε λίγο. Μας ρωτούν πολίτες, υπάρχει άλλος δρόμος. Απαντώ, ναι, αν πιάσουμε το, μνήμα, το νήμα των μεγάλων προοδευτικών μεταρρυθμίσεων αξιοποιώντας τη φαντασία μας και επιδιώκοντας παντού την έννοια κλειδί. Όλη η Ελλάδα στα τάρταρα. Πολύ σωστό ο Γιώργος Παπανδρέου, Όπω πάντα, νομίζω μα είχε λείψει και με αφορμή όλο αυτό που γίνεται εκεί, την Ένωση των Πασόκων και των Λοιπόν Συγγενών, να τον ξαναέχουμε πάλι στο προσκήνιο γιατί τον χρειάζεται ο τόπο, όλοι μα και ο τόψο που έλεγε ο Σιμίτη. Και έφτασε λοιπόν η στιγμή. Φεύγουμε τον πρώην Πρωθυπουργό και πάμε στον νυν Πρωθυπουργό. Έφτασε η στιγμή που οι αγορέ χρησιμοποιούνται ω απόδειξη και τεκμήριο φιλολαϊκή πολιτική. Ο τρόπο με τον οποίο έχουν υποδεχθεί Οι αγορές χρήματος, τα αποτελέσματα της συμφωνίας της 15 η του Ιούνιου μιλά από μόνος του. Τα ελληνικά ομόλογα σημειώνουν καθημερινό ράλι στις αγορές. Οι αποδόσεις τους βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009, ενώ και η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου αποδεικνύει ότι η σταθερότητα έχει αποκατασταθεί Σε και η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία επανέρχεται μέρα με τη μέρα. Αυτά τα είπε πριν μια ώρα στη Βουλή. Έκανε και ένα Σαρδάμ έτσι, καθοριστικό. Το είχε ξανακάνει και προχτέ που μιλούσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε το ίδιο ακριβώ. Σαρδάμ δεν ξέρω τι λέει η ψυχολογία για όλα αυτά. ή ο Καρανίκα ή όποιο γράφει εκεί του λόγου κάνει το Σαρδάμ στο γραπτό λόγο. Οπότε αναγκάζεται και ο άνθρωπο όταν το εκφωνεί να κάνει και στα προφορικά το ίδιο Σαρδάμ. Κατά την περίοδο τη δική μα διακυβέρνηση από το Γενάρη του 2015 μέχρι σήμερα, το ισοζύγιο των θέσεων εργασία. Είναι για πρώτη φορά θετικό. Μπράβο. Και όχι απλά θετικό, αλλά αξιόλογο. Περίπου 230 νέε θέσει εργασία έχουν δημιουργηθεί. 230 νέε θέσει εργασία έχουν δημιουργηθεί. 230.000 yeah. θέσει εργασία. Έχουμε για πρώτη φορά μετά την κρίση θετικό ισοζύγιο. Και μάλιστα, αυτό το ισοζύγιο δείχνει ότι κερδίθηκαν 230 θέσει εργασία. 230.000 χιλιάδε θέσει Προφανώς Προφανώ δεν είναι Σαρδάμ αυτό. Κάποιο το έχει αφήσει το κείμενο από τη γνωστή έτσι ζέση που έχουν μέσα εκεί στο Μαξίμου για όλα αυτά. Του το έχει αφήσει στο αρχικό. Ακούσαμε και τι δύο, δύο φορέ που έκανε το ίδιο λάθο η Σαρδάμ. Το έχει αφήσει στο αρχικό κείμενο του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν το διορθώσανε και αναγκάζεται να το διορθώνει ο ίδιο τον αέρα. Αυτά από τη Βουλή πριν λίγο. Συνεχίζει το βήμα. Είναι η φόφη. Δεν θα ακούσουμε τη φόφη εμεί. Πάμε να ακούσουμε τον λαό. Έλα ρε απ' αλλεύτε ξυστή. Εγώ. Τι έγινε, καλά είσαι. Καλά. Την παλεύει με τη ζέστη. Να με. Παίρνω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουχί μου. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουχί μου. Αχ, είναι ό,τι πρέπει. Ναι. Κράτο Τι κρατάει αυτό. Α, κρατάει εδώ, έχουν έρθει τουρίστε. Α, να τα, να τα λέμε παιδιά, ανάπτυξη ήρθε. Τα κρύβουμε η αλήθεια, είναι γιατί είμαστε Έχει. λίγο ατυχή. Καλά κάνουμε και τα κρύβουμε γιατί ήρθε η ζέστη και θα διώξει του τουρίστε. Θα κλείσουν ένα μαγαζιά, θα φύγει ο δεν τα λέμε. Έλα ρε καβγάκι, πού είσαι, Έλα Σου λιψά! Όχι, Να σου πω ένα σύνθημα πολύ ωραίο για του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να βάλουν όλη τη μήνυση στον κόσμο. Αφιερωμένο μπορούμε, ευχαρίστω. Ε, μα πια, τι έγινε, γιατί σου το κάνανε αυτό. Να είχαν ξαφνικά μια αυθόρμητη πρωτοβουλία, 25 βουλευτέ. Ναι, Αυθόρμητη πρωτοβουλία. Ότι δεν ήταν σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Αυθόρμητη πρωτοβουλία. Αυτοί παίρνουν άδεια για το αν θα χασμουριθούνε. Μην πω για τα μνημόνια που έρχονται κατ' εντολή εξαφνικά 25 Τι ήταν και κάνανε κάτι μόνοι του με οποιοδήποτε πολιτικό κόστο για την κυβέρνηση που δεν είχαν συνηθίσει με την ηγεσία. Τι λέρε, παιδί μου. Μπράβο, ήρωε, ήρωε, σε αυτό. Το ίδιο ήρωε, άμα ήταν και σε άλλα, απλά καθάχε. Ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ενοχλεί τον Γεω Γεωργιάδη. Δηλαδή, πόσο χαμηλά έχει πέσει πλέον. Και ο Γεωργιάδη ενοχλείται, απλά τώρα κάνει μόκο γιατί δεν συμφέρει. Δεν δε θυμάμαι όμω ο Γεωργιάδη να σα κάνει καμία μήνυση. Θυμάμαι... Α, του άδονη είσαι, κατάλαβα, το γύρισαι. Δεν είμαι του άδονη. Πολύ καλά μορε, μα κατήβ Οπα Αποστόλης Καβγιας Άκουσα με αυτό με του σεξισμού και τέτοια που σα <laughs> κατηγορούν τραγελαφικό. Ήταν μια μεγάλη μου φοβία. Μην αρχίσει ο κόσμο τριγύρω και αρχίσει και γίνεται τόσο παλαβό που αυτό που εσεί χαρακτηρίζετε ω ελληνοφρένεια τελικά καταλήξει η... Η... σε εισαγωγικά λογική του κόσμου και εσεί καταλήξετε α πούμε η μειονότητα των ανθρώπων που θα σα θεωρούν εσά Να γυρνάει τρεγκού. Να γυρνάει. Μην το κάνει μόνο, σου επηρεάζει. Να γυρνάει. Τι να πω, είναι... ε, γυρνάται, δεν μπάτους, Να σε καλά φιλαράκι. Εσύ πότε θα πάς σε περιοδία Στη Θεσσαλία για να σε ψηφίσουμε ε, Δεν με κατεβάζουν Γιατί, όχι. Να πω δεν θέλω Θα σου πω ψέματα θέλω Ε και εμείς θέλουμε για να σε ψηφίσουμε Ε δεν με βγάνε το σε βγάμε. Θα σε βγάλουμε εμείς μη στεναχωριές Ε μακάρι τώρα τι να πω ένας πόδος στον άλλο το 80 ευρώ Κάνε έναν εκεί να πάει Το διάλειμω και μην να πάρει ποιο μπορεί να γίνει. Μην μιλάτε έτσι για το θύμιο. Θέλω για το φίμιο. Για πιόν. Η Ρωσία πώ έκανε πήγε στο διάστημα γιατί έδινε 80 ευρώ ο, σύνταξη το μήνα. Όταν δίνει μια χώρα 80 ευρώ μπορεί να πάει στο διάστημα. Δεν θέλει να πάει να πάρει 80 ευρώ να πάει στο διάστημα. Δώσε 80 ευρώ να πάει στο διάλειμ. Η Ρωσία πώ έκανε πήγε στο διάστημα γιατί έδινε 80 ευρώ, ο, σύνταξη το μήνα. Όταν δίνει μια χώρα 80 ευρώ μπορεί να πάει στο διάστημα. Όταν δίνει 3.000 στο δικαστικό και 2.000 στο στρατιωτικό. Και... Δεν, μπορεί, δεν περισσεύει χρήμα να πάει, κύριε Γιώργο μου να λέμε και την αλήθεια. Μα να μα δίνουν τη λύση και εμεί να μην τη βλέπουμε. Πήρα τον πατέρα μου τηλέφωνο, ο συνταξιούχο ο άνθρωπο. Λέω μπαμπά, χαρίζει τη σύνταξή σου για να στείλουμε του 300. Στο διάστημα μου λέει, έγινε παιδί μου, εννοείται. Οπότε όλοι μαζί έναν του και του στέλνουμε. Τέλεια. Με τη σύνταξη του πατέρα σου όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι. Θα τον ταζω εγώ. Εγώ θα τον ταζω το αγόρι μου. Τα ίδια και τα ίδια θα φάτε τα σκουπίδια με το σκουλέτι και τον Τζίπρα. Έλα ρε Αποστόλη, ξέχατε να σου πω, μαζεύουν τα σκουπίδια. Αλλά το θέμα είναι πώ θα μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια, του 25 βουλευτέ που κάνουν αυτό στην Ελληνοφρένεια, όλους αυτούς που κλέψανε... Με... Αμ' αυτά τα σκουπίδια δεν μαζεύονται, αυτά τα σκουπίδια είναι λέτε νέες ίδρες. Ένα μαζεύει τρία πετάγοντα από τη σακούλα. Τεκνάκη, χρόνια πολλά και καλά γαμή Να είσαι καλά Να σε χαίρονται οι ακροάτριες, οι δευμάστριες και οι γκόμενες Αυτές με χαίρονται, σοντίζω για όλε. Για όλε, ναι, το ξέρω Είμαι μεγάλη καρδιά, mm. είμαι κυμπάρης αυτά Οι Σιριζέοι να σε ακούνε εκεί και να λιώνουν Να σκάσνε οι Σιριζέοι, να σκάσνε όλοι Να λυσάξουν οι γαμμένοι Χιλάκια <ΣΣ> Παρά... Ότι του περιμέναμε, του περιμέναμε είναι η αλήθεια. Πρέπει η βάση Παπανδρέου να το πει αυτό. Εναι, λοιπόν, επιστρέψαμε και όχι η που τη βλέπουμε και κάθε μέρα. Ε, λοιπόν, έχουμε θετικά νέα για την οικουμενική που πρέπει να φτιαχτεί στον τόπο. Γιατί έχουν διαφορέ τα πολιτικά κόμματα και η μόνη σωτηρία είναι η οικουμενική που δεν θα έχουν διαφορέ εκεί και όλοι μαζί θα εφαρμόζουν τα μνημόνια που έτσι κι αλλιώ έχουν ψηφίσει και εφαρμόζουν τώρα. Οπότε, ε, θα λάμψει Το αστέρι τη οικονομική υπομία όμω προπόθεση. Αν πάω σε κυβέρνηση με τους άλλους, επειδή αυτή έχουν ζήσει στο πετσί του το ρουσφέτι, την πελατειακή σχέση, είναι δύσκολο να ε, υιοθετήσουν τι αρχέ μου και φοβάμαι ότι θα πάμε γρήγορα σε ρήξη. Γι' αυτό υιοθετώ με την οικουμενική αλλά να την κάνει άλλη. Εγώ να ελέγχω. Να, να τους πιέζω ξέρετε όμως κάτι να Καταλάβατε. Κάτι. γιατί αν μετάσχω είτε με το Μητσοτάκη είτε με το Τσίπρα αυτοί έχουν τα κομματικά τους επιτελεία τα ρουσφέτια τους, τις ατιμίες τους αυτοί δεν είναι άνθρωποι για να, μου, να δώσουν βαρύτητα σε ένα πρόσωπο σαν το Βασίλε Λεβέντη και αυτό θέλω εγώ το 4 να το κάνω 15 το 15 να το κάνω 30 και τότε θα μπω θα πάρω τις ευθύνε μου Άρα, τι συμπέρασμα βγάζουμε να ψηφίσουμε όλοι Βασίλη Λεβέντη ώστε το 4 να γίνει 15, μετά να γίνει 30 για να πάρει τι ευθύνε του και να μπει και αυτό στην Οικουμενική. Γιατί αν δεν έχει 30% θέλει μεν Οικουμενική, αλλά με αυτού του ανθρώπου δεν μπορεί, δεν του εμπιστεύεται, όπω είπε, και μένει απ' έξω. Άρα, ποιο χάνει, η χώρα χάνει και η έννοια τη Οικουμενική. Άρα, ψηφίζεται όλοι Λεβέντι για να γελάσει και το παρδαλό και το μη παρδαλό. Κάτσε και είναι και ο Γιώργο Σοφτιά στην προσπάθειά του εκεί να αποδείξει στους ηλικιωμένου που τον παρακολουθούν ότι προσφέρει εθνικό έργο. Χρησιμοποιεί τα γνωστά εκεί τερτύπια τηλεοπτικά, φτηνιάρικα έτσι κι αλλιώ, και καλεί τον Νεοδημοκράτη που έχει δίπλα και τον Σιριζέο που έχει δίπλα να μονιάσουν όλοι αυτοί ότι και καλά είναι, δεν είναι μονιασμένοι, είναι τσακωμένοι και δεν εφαρμόζουν τα ίδια πράγματα, τα ίδια θέματα και δεν ψηφίζουν τα ίδια νομοθετήματα στη Βουλή. Και επίσης, κάτι άλλο, το κλείσιμο της συμφωνίας έφερε μια ανακούφιση, ότι δεν θα ξαναπεράσουμε μια περιπέτεια. Το θέμα είναι από εδώ και μπρος, τι θα γίνει. Μήπως ήρθε η ώρα για εθνική πολιτική στην οικονομία των Ελλήνων, μήπως ήρθε η ώρα να μονιάσετε, να καθίσετε κάτω, να το πω πολύ πολύ απλά, να ιδρώσει λίγο το κάθισμα από κάτω και να βρείτε κοινές λύσεις, να σταματήσουν οι, οι αυξήσει των φόρων, Να, μειώ, να σταματήσουν οι, οι μειώσεις των συντάξεων να σταματήσει αυτό το μαρτύριο του Έλληνα και αφήστε αυτά τα ναζάκια που θυμίζουν ερωτικά αυτά του σχολείου εσύ δεν μιλάς με τον Κωστάκη εγώ δεν μιλάω με τον έναν και με τον άλλον και να στρωθείτε κάτω μωρέ να δουλέψετε Ήταν λόγια από ψυχή Ε, λόγια καρδιάς για εθνικά θέματα που κανένας δεν τολμάει και κάποιος έπρεπε να τα πει και βγήκε και τα είπε. Ο Γιώργος ο Αυτιάς τον άκουγαν από κάτω οι άλλοι τι να κάνουν πάνε εκεί, υφίστανται και όλο αυτό το σοου. Ο Νεοδημοκράτης και ο Σιριζέος βεβαίως να θυμηθούμε ότι είτε με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, είτε με Πασόκ σκέτο, είτε με Νέα Δημοκρατία σκέτο, είτε με ΣΥΡΙΖΑ Σκέτο και ανέλ μαζί. Πάντα τους πολλούς φόρους τους πληρώνουν μισθωτοί συνταξιούχοι και πάντα τους πολλούς φόρους δεν τους πληρώνουν εφοπλιστές βιομήχανοι. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς, άρα κοινέ λύσεις έχουν όλοι αυτοί, απλά απομένει πια να μαζευτούν οικουμενικώς για να εφαρμόσουν τις ίδιες κοινέ λύσεις που εφαρμόζουν και τώρα. Τα μονοπόλια, το κεφάλαιο, ο κακός καπιταλισμός Η λίγο πες κι άλλα, ευρωατλαντισμός, πες όχι, πες Όχι, όχι, όχι Πες πες της ταραχής, πες, oh, πες, πες. Oh, το κρασί Απαλλιώς το πιες ah, ήταν Εντάξει Πιες πιες της ταραχής, το κρασί Πιες πιες με φανανίχτα και εσύ Η ζωή σου θα αλλάξει με μιας Σαν δυνατή, σαν δυνατή. Αυτό δυστυχώς είναι το κουκουέ Να το χαίρεσαι που λέει και ναι στο ευρώ το κουκουέ Να το χαίρεσε. Άλλα Αλαντάλα της Παρασκευής το γάλα Ναι τι αλαντάλα ψέματα λέω Μπες στο ΣΥΡΙΖΑ από τώρα να τελειώνεις Δεν ισχύει Μπες στο ΣΥΡΙΖΑ μην τρέπεσαι Μπες στο ΣΥΡΙΖΑ μην Κυρά... τρέπεσαι Και τα έξω τα δικά μου Και τα έξω τα δικά μου Πες το... το ΣΥΡΙΖΑ Κυρά μου Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ Μην είσαι αμυστή ΣΥΡΙΖΟ Τρόλ Είναι λάθος Πήγαινε, δίνουνε Μπαγιώκο κάνει λογαριασμό στο Twitter Τέλειωνε Έχω έτοιμα τα εισιτήρια, φύγαμε για Γερμανία, δυόμιση ώρα, μπράδα, σε πάρω. Τέλεια. Τέλεια, α, τότε θα πετάξουμε. Λέω θα αρθεί, θα κάνω μπανάνα. Λουου, α, ο Λέλος. Φίζα, θα θα κάνει μπανάνα. Όχι μπανάνα, δεν είναι της μόδας. Θα κάνω φλαμίνγκο. Αυτό είναι το pink φλαμίνγκο. Όλη η καλή κοινωνία φέτος κάνει μπάνιο με αυτό και βγάζει σέλφι. Παραλία δίχως pink φλαμίνγκο δεν είναι παραλία. Είναι η λούτσα αγάπη μου, είναι η λούτσα. Όλοι μήκονες πάνω σε αυτό είναι σκαναφαλωμένοι. Υγεμανία, η Γευμανία η πουλή έμανε την ψήφιση, έτσι. Τι? Το γάμο, λέει, θα παντρευώ. Α, ναι, το μάθα, ναι, δεν καταλαμβάνει. Είπατε, να μείνουμε, άνουμε στο διάλο πια. Έλα, μπανάλα, μίζα! Έχω τρει ερωτήσει για το φίλο μας τον Δαρίφα. Πόσα φίλα πουλάγει η Αυριανή, να σου σκεφτεί και να μου πει. Αυτό τώρα που κάνετε διάλογο δεν μου αρέσει, δεν θα το βοηθήσω. Δεν θα το βοηθήσω και ένα τελευταίο. Ε, μία, ε, ένα τελευταίο. Αν είναι ακόμη συνδρομητή στην Αβριανή, η πολύ μπουρδα, πε του Πολύ μπουρδα όμω δεν φίλα, Του χρόνου, αν θα γίνει ξανά αυτή η παρέλαση υπερηφάνειας, μπορεί να την ανοίξει ο Τσίπρας με τον Καμένο, μια που έχουν πιο στενή σχέση. Εγώ θα ήθελα ο Άδωνης με τη Λουκά. Κάκο. Εγώ με του δημοσιοπαλλήλου και σκοπρίτες δεν τα έχω καλά και δεν γουστάρω και αυτά. Αλλά πρέπει να πω, όπω είμαι δίκαιο, ότι αυτά τα άτομα μα... τη καθαριότητα έχουν παίζει να είναι η καλύτερη, η χειρότερη δουλειά του κόσμου. Μαλάκα. Και αυτά τα μουπάνα των κυβερνήσεων των ελευταίων 40 χρόνων και οι Δημοί του εμπέζουν και κάνουν την Αθήνα ένα μπουρδέλιο γεμάτο σκουπίδια. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν σε πέντε ανθρώπου μόνιμου να του κάνουν να την βεβαιότητα ότι αν τρυπηθούν ή καμιά επαρκή οι άνθρωποι, κάποιο θα προφη... Φτιάξει την οικογένειά του και να την προστατεύσει. Είναι τόσο χαμένε οι κυβερνήσει και οι δίμοι, τόσα χρόνια που του παίζουν και παίζουν και με την υγεία μα. Αλλά να πληρώνουν τα ρέδια τα, τα Golden Boys 250.000 εφάπατ, ξέρουν τα κολόπανα. Αυτούς του ανθρώπου κακοβίρδε με τη χειρότερη δουλειά του κόσμου δεν ξέρουν να μα κανένα να του Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Δεν σε αντέχω. Παράγουμε περισσότερου ταξιτζίδε από μπορώ να αντέξω εγώ, φαντάσου. Μα... Εντάξει, μπορεί εγώ να φωνάζω και να κάνω πλάκα, αλλά δεν είμαι σαν τον άλλο το μαλλίκα που του βρίζει και φωνάζει μόνο μου. Όχι, δε λέω ότι είστε οι ίδιοι μαλλίκε, διαφορετικοί μαλλίκε είστε, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα. Ποιο! Ότι είστε μαλλίκε. <συγλίσαι> <συγλίσαι> Άντε ρε μαλλίκα <συγλίσαι> που σε παίρνουμε και σου κάνουμε και ακροατικότητα κολλά. Δηλαδή τι που κάτσε να την έσου και χάρη. Άμα δεν λέω σωστά, μην με βγάλεις, Ούς. Άμα όμω λέω κάτι σωστό, το βγάλεις και τα φούει Άντε γεια. Γεια Τίθηκαν όμως τόνοι δηλητήριο ψεύδου στην ελληνική κοινωνία. Πόλωση και μίσος που γονάτισε το εθνικό της Ελλάδας, το ηθικό της Ελλάδα. Είναι δικό μας καθήκον να ποτίσουμε κάθε γωνιά της χώρας με αντίδοτο αλήθειας. Ήπε ο Γιώργος Παπανδρέου πω ως Πρωθυπουργός έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο χωρίς να πει την αλήθεια και χωρίς να ρωτήσει και τον ελληνικό λαό για αυτή την κορυφαία επιλογή που χαντάκωσε, τσεκούρωσε για τον ελληνικό. Λαό, πάμε να κάνουμε τώρα ένα συγκριτικό τεστ. Ευτυχώς τα εθνικά κεφάλαια είναι εν ζωή. Κώστα Σημήτης, πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και αυτός. Βρέθηκαν και οι δύο εκεί στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαρατάξεως να κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ ποιο μετά από την αποχώρηση από την Πρωθυπουργία παραμένει σε φόρμα. Ξεκινάμε με το Σημήτη. Και τώρα συντρόφισεις και σύντροφοι καλούμε στο βήμα τον επί οκτώ καλά χρόνια για τη χώρα, πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον σύντροφο Κώστα Σιμίτη. Το τρέλος του τρίτου μνημονίου το 2018, ο πρωθυπουργός και επίτευξη δίκαιης και διατηρήσιμη ανάπτυξης. Κατά την άποψη που κυριαρχεί στη κοινή γνώση, ατ το, μην το ξεχνάμε αυτό, στην πραγματικότητα και θα κατανονόμαστε σε αντιπαραθέσεις για βραχυπρόνοια Το τρέλος του τρίτου μνημονίου το 2018 Είναι ωραίο αυτό το Σαρδάμ Το τρέλος, το τρέλος του τρίτου μνημονίου το 2018 ήταν ο Κώστας Σιμίτης Εθνικό Κεφάλαιο είναι ο που γονάτισε το εθνικό της Ελλάδας το ηθικό της Ελλάδας γι' αυτό και οραματίζουμε μια παράτωξη, παράταξη Αν πιάσουμε το μνήμα, το νήμα βασιζόμενη στις δικές μας δυνάμεις, το δημόσιο να γίνει πλήρως ηλεκτρονικό, απλό και να, σταματή, να σταματήσει να εξαντλεί τον πολίτη. Με τη συμφωνία των Βρικελών, Βρυξελών, οι η θα είχαν γλιτώσει πολλά. Χρόνια, χρόνια σε χάσιμο χρόνο. Αν πιάσουμε το μνήμα... Είναι ωραίο αυτό το Σαρδάμο, όχι να πιάσουμε το νήμα, να πιάσουμε το μνήμα. Νομίζω περιγράφει ακριβώ και αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε. Ένα τώρα δεύτερο τέλεχο, δεν είναι σαν του πρώην πρωθυπουργού. Χαλαζονή τη λέγεται, είχε και αυτό φρέσκο πολιτικό λόγο. Σύντροφοι, καλημέρα. Και να χαμογελάμε γιατί καλά μπήκε ο μήνα. Το συνέδριο έκανε μπαμ. Μας τύχαν σχεδόν όλα όσα μπορούσαμε να αντέξουμε. Και τα αντέξαμε. Αντέξαμε και αυτό το διαολεμένο τον κάψου να είμαστε εδώ. Φρέσκα κουλούρια, σύντροφοι. Φρέσκα κουλούρια στον ταβλά μα. Το πρώτο φρέσκο κουλούρι που τη Δευτέρα πρέπει να στείλουμε στον κόσμο είναι το νέο σήμα μα. Γι' αυτό, σύντροφοι, εδώ και άμεσα δημοκρατική συμπαράταξη και ξερόψωμοι. Φούρναρη πρέπει να ήταν γιατί ολοκουλούρια, ξερά ψωμιά, νταμπλάδε εκεί. Γενικώ αυτό ήταν ο φρέσκο πολιτικό λόγο. Νομίζω κάπου εκεί κινήθηκαν και οι άλλε τοποθετήσει. Άρα η κεντροαριστερά είναι έτοιμη πάλι να. Ξανά μεγαλουργήσει, όπω τα 8 καλά χρόνια που έλεγε και ο άλλο για τον Κώστα Σιμίτι. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα ότι η να ανασυντάσσεται και ξαναφτιάχνεται και καλπάζει. Σα αφήνουμε τι μέρε εδώ του κάψου, να Το πεύκο απ' έξω άρχισε να κουνιέται λίγο. Περιμένουν να έρθουν τα 7 μπουφόρνα να διώξουν όλο αυτό που συνέβη το προηγούμενο τριήμερο. Με αυτή την ελπίδα και με τη χαρά και την ελπίδα τη κεντροαριστερά, σα λέμε γεια. Ακολουθεί το τρίτο μέρο του λαού και αμέσω μετά μαγαζίνω. Τα υπόλοιπα μισά Γεια σα. Επειδή εμεί είμαστε υπόδουλοι των Γερμανών, να σου κάνω μια πρόταση. Να μα δίνουν και του μισθού που παίρνουν οι Γερμανοί. Έτσι και έτσι υπόδουλοι δεν είμαστε. Παράδειγμα, εσά γιατί σα κόψαμε από την τηλεόραση. Τι εννοεί, τελειώσαμε, δεν μα κόψανε. Τι εννοεί, τελειώσατε. Δεν τελειώσατε. Σα κόψανε. Δεν σα έκοψε το Ισουρουμ. Όχι. Τέλο πάντων, μπορεί να έχω κάνει λάθο εγώ. Μπορεί, ε. Μπα. Αποκλείεται με. Σωστό μου, μου Μακάρι γιατί εγώ είμαι του συστήματο, ξέρει. Έχω επενδύσει, έχω πείνα. Έχω δίψα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο σε και να μας βάλετε στο των Γερμανών. και είμαστε. Ευχαριστώ για την έντευξη, πραγματικά ευχαριστώ. Γεια, γεια. Έλα, βρε, σε παίρνω. παρέα. Μπράβο. Μπράβο, αυτός θα πεις μόνο, μπράβο. Εκείνη την Γεροβασίλη, εκείνη την Γεροβασίλη, τη Ρουφιάνα. Α, εκείνη η Ρουφιάνα, τα βλέπω... Α, θα... μη μιλάς για το λογάκι μου έτσι, λίγα λόγια, σε παρακαλώ πάρα Η Γεροβασίλη, βλέπω, δεν ξέρω το λόγο, με ανάβει, Α, και εσένα. Όχι παιδί, μου, τι είναι αυτά. καλά, Κύριε Αποστόλη, ναι. δεν πήρα να πω τίποτα Α, τέλεια Είμαι σε τρίλημα Μπράβο, δύσκολη λέξη, χαρακτήρια. Τι περιμένεις στα εύσημα, πες τη σου Μπορείτε να με βοηθήσετε Τι θες Τι να ψηφίσω, αν γίνουν εκλογέ. Είμαι στην αποχή, στην αντασία και στη ζωή Κωνσταντοπούλου Ε, ζωή Σίγουρα Ε, τώρα το συζητάς Άμα με προδώσει η ζωή θα σε κάνει α, α, μακάρι να σε προδώσει, αλλά δεν θα σε προδώσει Ήθελα να συγχαρώ και εγώ αυτού του 25. Ναι. Μπράβο, συγκερία, αργαριτή μου, μπράβο. Ντάξει. Και να, να σε ρωτήσω: Αυτοί που θα έρθουν οι επενδυτέ απ' έξω, θα είναι με 280 ευρώ το 8 ώρα στου Μην έρθουν πολύ φοβάμαι. Μην έρθουν πολύ και δεν έχουμε πού να του φιλοξενήσουμε. Ναι, ρε παιδί γιατί μια γνωστή μου εδώ παίρνει 280 ευρώ το 8 ώρα σε ιδιωτικό σχολείο. Συνοδό και βοηθάει στον πιαγωγείο. Αυτέ είναι οι επενδύσει που θα κάνουμε. Δεν είναι η σωστή συνοδό, γι' αυτό παίρνει Α ήταν η σωστή συνοδό <συνονί> να βγάλει χρήματα. Να σου πει ο εκπομπή σα έχει την άδεια τη εκκλησία. Εν μέρη, παίζουμε και εμεί τα παράνομά μα. Αναρωτιέμαι πώ και η ιεράσοντα δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με την περίπτωσή σα. Καλά, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν, αλλά άμα είναι να κάνουμε κομπή να πρέπει να πάρουμε την άδεια 25 Μνημονιακών βουλευτών. Την άδεια του άνθρη του ιερόνιου και του άλλου του φασίστα του. Πήγα να πω από μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά δεν έχετε να προσωπικό. Μου στα τρει <laughs> περιοχέ στο μυαλό κατευθείαν. Άμα είναι να πάρουμε τόσε άδειε να κάνουμε κομπήσει να, να κάνει ο βρόσο την εκπομπή. Να την πάρετε κύριε την άδεια από όπου χρειαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που έλεγε ότι θα προχωρούσε σε μια Διαχωρισμό εκκλησίας και τώρα η εκκλησία έχει λόγο για το μάθημα των θρησκευτικών. Βεβαίως. Είναι ένας διαχωρισμός. Διαχωρισμός. Το λες είναι. και ένα διαχωρισμό. Τι να χωρίσει παιδί μου ο Τσίπρας. Είναι ο Τσίπρας για να χωρίσει. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να χωρίσει την ύρα από το Στάρι. Θα χωρίσει το κράτο με την εκκλησία. Για το Γκλέζο ήθελα να πω: Πόσο συγκινητικό και ανθρώπινο ήταν. Πάντω, η περίπτωση του δείχνει ότι και άνθρωποι σαν το Γκλέζο, με τέτοιο παρελθόν και τέτοια ιστορία, μπορεί να πλανηθούν. Και μάλιστα, όχι μία, αλλά δύο φορέ. Μπορεί. Αλλά παρόλα ναι. αυτά, όπω έχει πει και ένα μεγάλο, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Σωστό και αυτό. Οπότε, εντάξει, ναι, μια μαγική μπορεί να την έχει κάνει, αλλά θα κρίνουμε από τα στερνά. Το μανάρι μου θύμιο, να σου πω: Ένα λαθάκι μετά από πολύ, πολύ καιρό. Ένα λαθάκι έκανε σε ένα καρτάκι έγραψα. Σε σκέφτομαι ακόμα καλή νύχτα Το σκέφτομαι ακόμα καλή νύχτα Γιατί ακόμα Γιατί ακόμα Σ' αγαπάω Δεν έχει γίνει σωστή και πλήρης δουλειά Όχι. Κάνουμε πλήρη δουλειά Αλλά να γίνει σωστή και πλήρης δουλειά Είναι πάλι με το υποκείμενο Να ναι ναι ευχαριστώ ευχαριστώ. Φιλάκια Ναι, γιάνια Ωτα Νιώσει την ανάγκη να με δύσο πω και πρώτα. Θα έχω ανοιχτή για σένα, πάντα της καρδιάς